A little smiling face, man, I just can't see. Well I'm about to make it up in my mind to let her go head on. Baby you can go have a good time. Whilst I walk my floor and You may not miss me now, but you're gonna miss me Lord, when I'm gone You're gonna miss me, you're gonna miss me You're gonna miss me when I'm gone Well, I just can't do nothing but cry Got to walk my flowing and moan Well, I just got to moan a little Αυτό γίνεται γιατί τα στελέχη μα Η ηγεσία μα.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 Φουχτελ, είναις πάρα πολύ συμπαθής άνδρας, δεν Πάρα πολύ συμπαθής, Πάρα πολύ συμπαθής. mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name είναι σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χιναιότητας Απολύτως χιναιότητας Απολύτως χιναιότητας Απολύτως Απολύτως Και στον να που μας Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί διαδικασία έξω από τα ρούχα, δεν ε, και εγώ περιμένω μια απάντηση. Θέλετε δεν θέλετε να δεν να θα σα αλλά με εξοργίζετε, Λέβαια. όταν πιστεύετε Λέβαια. ότι την που από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους, επειδή επειδή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 Stay with the Είναι στρατιώτες, ξένοι, με γραμπάτα και κοστούλοι. Το τραγούδι «Μάμα» από Τζένεσης, από το ομώνυμο πρώτο σύγκριτο του 1983. ακούτε το τραγούδι στο μικρόφωνο τη πλατεία, Βασίλικη Μανιού και ο Πάνος Παπαδόνα Μελάκης I choose Λοιπόν, όσο ακόμα το τραγούδι, συντονιζόμαστε στο platearadio.licefmarendo.com όπου μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας στο chat του σταθμού μας. Οι αγκαπούδες των γαλλικών κρατών με γαλάζια έχουν από τους δωματίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστικής αρχής, όπως ο αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους τα πόδια του Ιούλιο 4. <Σιναι> <Σιναι> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή Όλη, όχι Γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται με τη χώρα Στον Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη Από τέσσερα ρομαικά στρατώπεδα Σε <Σιναι> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας Με τον πολεμιστή Αστερίκ έχει Έχω, έχω. έχω ναι. Το το κυμπέι, μας περισέψει. Ναι, ναι, βέβαια, τόσο πάρει για να το Ω, και <laughs> <laughs> feel... Λοιπόν, με διάθεση για αστειά, για γεώρεξη, <laughs> θα ακούτε την πει γερμάνικα, Τα <laughs> ξανά σου λίγο έχουν <laughs> και <η> Βασιλική Μανιού. <laughs> πολλά πατατάκια καταναλώσαμε πολύ ξηροκάρτη και πολύ καφέ για το χθεσινό Μπέι. στο κάτω κάτω δεν άξιζε και κάτι άλλο και που... χθεσινή λογομαχία των πολιτικάς <Το -κάτω> I Για όσους κάτσανε και είδαν το χθεσινό, την ναι, πέη, μέχρι το τέλος. Για αυτούς τους ήρωες. Ευχαριστώ. <laughs> ε, λοιπόν, συμπεριλαμβάνομαι και εγώ μέσα σε αυτούς, λοιπόν. Κουράγιο. Ε, Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, μετά το χθεσινό, την ε, πέη. Αισθάνθηκα ότι τα αγκεφαλικά μου κύτταρα καίγονται ένα προς ένα. Νομίζω ότι τρεις ώρες κράτησε. παραπάνω, πάνω, δεν τρεις ώρες το έλεγα. Ε, και κάτι άρχισε, μετά από μια καθυστέρηση που είχαν για τηλεφωνημα για βόμβα. Αν δεν το ξέρεις, γεια ναι, υπήρχε, υπήρχε φάρσα, να τους Υπήρχε τηλεφώνημα για βόμβα, ε, μετά τσακωθήκανε κάποιοι το μεταξύ τους για το πώς θα γίνει η διαδικασία. Ενώ είχαν αποφασίσει, όλοι οι μέρα συζητούσαν αυτό. Ναι, είχαν 4 ώρες, λέει, συμβούλο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια διαδικασία... του Πέιτς. Και τελικά τελευταία στιγμή δεν τους άρεσε και τσακωθήκανε. Πράγμα. Το καταλάβαμε και από τις παρεμβάσεις της ε, ότι έβγαιναν ένας προς έναν στο τέλος του debate και όλοι διαμαρτύρονταν για τον τρόπο τον οποίο έγινε το debate. Αλλά τον τρόπο που έγινε το debate το συναποφασίσαμε για 4 ώρες σκέφτονταν το ότι θα γίνει το debate. Φοβερό, Μα, φοβερό. Για μια ακόμη φορά μας, και... μας ξαφνιάζουν. Εντάξει. Τουλάχιστον είχαμε debate μετά από τόσα χρόνια από το 9. Και το ζητούσε και άλλη μια μορφή ε, Μισό λεπτό να ακούσουμε τον άνθρωπο που ζητούσε επιμόνως debate τόσα χρόνια που δεν γινόταν από το 9. Κάντε ένα djibey! Έχεις προσωπικότητα! Djibey ρε αύριο το πρωί ρε! <laughs> Φέρτε μου ένα το Μουρίνιο δέκα προπονητές να κάνω djibey να ανταλλάξουμε απόψει! <laughs> θα πουλάρω! Ποιον <laughs> θες, όποιον γουστάρις! <laughs> θα πω, όποιον Θα πουλάρω! Δεν κολώνω! Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πήχε ο άλλος, θα αποφασίσει ο <laughs> Τι κολώνεις ρε, σαμαρά, djibey! <laughs> Τι κολώνεις ρε. Τι Φοβάσαι, ε! Αυγείς την πέη! Με το ζόρι θα βγει! Δεν μπορείς να κάνεις εκλογές χωρίς την πέη! Ευγέρι. Τι μπέιρε! Τι μπέιρε! Τι μπέιρε! έκανε τη χάρη στον Αλέφαντο. Ο Αλέφαντος ήταν και εγώ νομίζω ότι ήταν ο πάνω. Το τραγικό είναι ότι θα μπορούσε <σχεδιά> να τους μπερδεύσεις <σχεδιά> και Θα μπορούσε και θα μπορούσε <σχεδιά> κιόλας Όχι μόνο από το στήλικα τη φωνή Αλλά και από τον τρόπο γενικά να είναι ο Μημαράκης ε, Τότε <σχεδιά> ο Σαμαράς δεν έκανε τη χάρη στον Αλέφαντο Εντός είναι ο υπόλοιπο ελληνικό λαό που χάρη Σε αυτό το υπερθέαμα το οποίο απολαύσαν Το debate των πολιτικών αρχηγών <σχεδιά> Δόξα τον Θεό Μέσα στα καλά που είχε η κυβέρνηση του άνοιξε το The debate, αυτό μάλιστα, το The, the Bey, <laughs> ε, έγινε σε studio της Erde, έτσι, πολύ βασικότερα. Γιατί νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας πούμε, που είδε αυτή της σκηνής να διαδραματίζει το προσέσταμα της Erde, το ότι ήταν από panel της Erde, τον καθησύχασε κάπως. Mm. Η αλήθεια είναι πως εδώ το καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο Τσίπρας. Δύο πράγματα έκανε από ολόκληρος πρόγραμμα. Καλά τα έκανε, βέβαια, καλό τα έκανε. Άνοιξε την Erde, προσέλαβε έλαβε τις mm. Αλλά δεν με δει κάπου και σταμάτησε... Τι ήταν το δεύτερο. Α, οι πρόσφυγες των καθαρίστρων. Ναι, ναι, καθαρίστρες. Δεν βάζω το debate, οι γνώμες δίστανται. Αυτοί μπορούν να το κατατάξουν αυτό η καταστροφή που προκάλεσε η κυβέρνηση του Αλέξ Τώρα πέρα από την πλάκα, δεν είναι θέμα του τηλεοπτικού προϊόντος. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το debate δεν θα ήταν καλό και στις καλύτερες συνθήκες να γινόταν και ελεύθερη συζήτηση να είχαν μεταξύ τους οι πολιτικοί. Γιατί όταν 5 στους 7 εκπροσώπους κομμάτων έχουν υπογράψει το μνημόνιο για το ίδιο πρόγραμμα... Το επίπεδο της κουβέντας θα έμεινε εκεί πέρα στα χαρτιά. Καταλαβαίνετε πόσο φτηνή θα είναι και η επιχειρηματολογία των α πούμε, ομιλητών. Ας επιμαζόθηκε ευκαιρία να δούμε το επίπεδο της επιχειρηματολογίας πέρα από τα όρια, τα στενά του Μπέι. πώς θα ήταν μια ελεύθερη συζήτηση μεταξύ τους, τις ωραίες στιγμές, τις οποίες συγκρούστηκε ο Τσίπρας με την ο Μη φώναζε τον καμένο στο βάθος, τι δηλαδή, τρέμει να μοιάζεται από αυτά που λέει ο Αλέξης. Και ίσως να ήταν και καλό τελικά που το debate έγινε με αυτόν τον τρόπο και δεν ξεφτελίστηκαν ακόμα περισσότερο για αυτούς καλό βέβαια, δεν ξεφτελίστηκαν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή νομίζω 5 στους 7 τουλάχιστον και δεν καραγιούζεται. Εμείς τώρα σας έχουμε μερικά αποσπάσματα έτσι μαζεμένα ε, τις τελευταίες βδομάδες της πληροϊκής περίοδου η οποία θα μπορούσαν μπορούσε, συντομία να ονομαστεί τρενάκι και σποτάκι. Δηλαδή δει τίποτα άλλο δεν καταλάβαμε αυτή τη λίγες βδομάδες τώρα που ε, κρατάει η πληροϊκή περίοδος πέρα από το τρενάκι του καμένου, του μημαράκι και τα σποτάκια των πολιτικών αξιγών. Και έχουμε μερικά αποσπάσματα είμαι το τρενάκι του ο με ημαράκι αυτό λεπτό εμτρέστε γιατί ο κύριος που μπορεί να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα ah, θέλει ah, να διαφωνήσει ah. το παίζει με το τρενάκι του θα το πάρει πίσω. Με ένα τρενάκι παιδικό Κάτι άλλο παίζει με κάτι άλλο Και yeah. δεν yeah. θέλω να υποβαθμίσω Και να κατεβάσω το επίπεδο εκεί που θέλει ο υπουργός Μας είπατε okay. παιδάκια Μας είπατε παιδική χαρά Μας είπατε ότι παίζουμε με το τρενάκι Αστά τα παιδάκια να δείτε okay. τι να σας κάνει Κάνε στο γέτο της νεμέας Να αλλάξουνε το σκηνικό Μην κοκκινίζεις τόσο Σε παρακαλώ Σε παρακαλώ okay, σε σε την σε σένα. Σένα. Όχι μαγκέ, σε μένα. <ΣΣΣ> Όχι μαγκές εμένα Όπα, Έτσι Ευχαριστώ, Όσοι μαγκές εμένα Ευχαριστώ γιατί τους μάγκες τους το πάτησε πρόγραμμα. Το τρένο Όταν είσαι οδηγός πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα Τώρα τρέχουμε Τώρα τρενάρουμε Έτσι το τρένο δεν γίνει ποτέ από τις ράγες Ευχαριστώ γιατί τους μάγκες το τους πάτησε πρόγραμμα. Το τρένο Οι μάγκες δεν είναι παρακούγια Τους πάτησε το Σαν Πέσει με λετρανάκι το ποιός με Και άλλος παίζει με κάτι άλλο Τώρα τρέχουμε Τώρα θέλω να Φελάει κι στεκότανε ο χαρό και που γονιότανε μια γκριάρτα ρήτρεα που αγοραζει δυο κοιλά. Θα σου δείξω πώ θα γράφει το ίδιο καλά και με το δεξί. Το δικό μου ύφος και ύφος διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς ναι, και λοιπόν. θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφος και το ύφος του συνομιλητού μου Μα... ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία. Επισημάνω ότι το αριστερό μου φιάει είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τραντλέτε, ε! Λοιπόν, κάντε ένα d-bay. Έχεις προσωπικότητα. ρε, αύριο το πρωί, ρε. Φέρε τον εμένα τον μουρίνιο. Δέκα προπονητές να κάνω d-bay να ανταλλάξουμε απόψει. Θα πουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρει. Θα πουλάω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει και ο άλλο θα αποφασίσει ο κόλπος. Τι κολώνεις, δε, σαμαρα τι Φοβάσαι, ε! Αυγείς την Με το ζόρι θα βγει! Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την πέη! Ευγέρι. Τι μπέιρε! Τι Και μόλις ακούσαμε... Ευαγγέλει με Μαράκη με την χαρακτηριστική αστική ευγένεια που τον διέπη, να αποστομώνει τον συνωνόματό του Ευάγγελο Βενιζέλο και ενίοτε πολιτικό του αντίπαλο, με όλη αυτή την φοβερή επιχειρηματολογία. Και το καυστικό πολιτικό του χιούμορ. Εδώ χρειαζόταν και για τους ίδιους τον Βαγγέλη, δεν το είχα προσέξει. Ναι, παίξει ναι, το ναι. Βαγγέλη που κλείνει πόρτα. Που θα με <είχαμε> παίξει να φορά μου, ναι, Βαγγέλη, και κλείνει πόρτα γρήγορα. Ε, αστική ευγένεια ο Μεμαράκι. Το αριστερό χέρι του Αλέξη Τσίπρα, μην φοβάστε, είναι μια χαρά, μας διαβεβαίωνει. Μας, διαβεβαινει. Ε, θα ναι, ναι, μας ναι. διαβεβαιώνει, πες στο εξήνιο μέλλον. Τι ωραία! Δεν δε μου βγαίνει, δεν γίνεται. Με το αριστερό όμως έγραφε το μνημόνιο, το αριστερό. Είναι αριστερό, χειράς. Ο, δεν ξέρω, θα μπορούσε, να το χρησιμοποιήσει και αυτό. Το αριστερό του χέρι πάντως είναι μια χαρά, τώρα εσάς το, αρισάς, το και το εκάς, πες, ας πούμε, μην το, μην το βλέπετε έτσι. Με το αριστερό χέρι, σκόπι, το όλα καλά η προεκλογική περίοδος αυτή βασίζεται σε τρενάκι και σποντάκια. Ο Καμένος παίζει με το τρενάκι του, ο Βαγγέλης παίζει με το τρενάκι του, ο Μεμαράκι είναι ο μάγκας στον οποίο τον πατήσε το τρένο, ο Αλέξης πάει το χέρι του προσπαθώντας να παίξει με το τρενάκι ενώ νερό που του δίνει αυτά ε, γύρω από την προεκλογική περίοδο της Ελλάδας η οποία προφανώς δεν θα μπει στα κοινωνικά προβλήματα, δεν θα μπει στο βάθος της πολιτικής κοινής, δεν θα μπει στο ότι η χρόνια. Ναι, αλλά το μνημόνιο αυτό πάνω είναι το όπλο το οποίο βοηθάει ώστε να μην εκτροχιαστεί η κατάσταση της χώρας. Δηλαδή το τρένο, όπως μας είπε ο Καμένος Βράδες, πάντα κάτι στις μέρες στον άκυπα, πολύ ένθερμα, ας πούμε, να εγκοστηρίζεται ότι κράτησε το τρένο στις ράγες. Και το πίστευε αυτό βαθιά. Μπέν, είχε πίσω σαν έννοια. Και δυστυχώ ξεχάσαμε να έχουμε στο... Μας, ξεχάσαμε να έχουμε τον Άδων. Ε. Το καλύτερο τερνάκι το έπαιξε ο Άδωνες. Πώς το ξέχασα μετά. Δεν ξέρω το... αν το θυμάσαι που προσπαθούσε να δείξει μετά το σπίτι του καμένου, βασικά ο καμένος αφήγει στο σπίτι του Άδωνες το πώ θα γίνει η καταστροφή της χώρας. Που λέει από το μικρό εδώ τερνάκι κάνει είναι η Ελλάδα. Αυτό εδώ το μεγάλο λέει το ωραίο δολοτέντο και είναι η Ευρώπη. Λέει. Τι θα γίνει άμα δύο δηλαδή, σύνδεσοι πάμε σε σύγκρουση. <ΣΣΣΣ> Δυστυχώ αυτό το ξεχάσαμε. <ΣΣΣΣ> χαιρετήσουμε με το αριστερό χέρι, τον Κωνσταντίνο το τον Μάκη και τον Λιονίνο <συγνώμη> Γεια Μittags um halb vier, Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du dort... Και όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το προεκλογικό επίπεδο αντιπαράθεσης θα πέσει πολύ χαμηλά. Και ειδικά άμα αφαιθεί ελεύθερο το πράγμα και στο επόμενο debate και δούμε το βαγγέλο του Αγίου Ραμαράκη το το σε όλο το Μεγαδείο, και... εντάξει, έχει αφήσει και γκρίνει μαγικά και στους Ιδρύες, εντάξεις ο καθένας πάνε δεν είχε. Ναι, είναι πολιτικό προς αρμόδιος, μάλιστας. Η έλλειψη επιχειρημάτων συνήθως δημιουργεί όξυνση της φωνής και μαγιά. Δημιουργεί μαγειά ε, σινερό. Σε όλη την προεκλογική περίοδο, πλέον η μερική μου αίσθηση είναι ότι θα δούμε όξυνση των πνευμάτων, θα δούμε τέτοια αντιπαράθεση, θα δούμε εκφράσεις κρούμπας, εκφράσεις μπουρδελότσαρκας, με λίγα λόγια εκφράσεις βαγγελί με μαράκι, γιατί όσο πιο πολύ μοιάζουν τα δύο μεγάλα κόμματα, τόσο περισσότερο θα προσπαθούν να δείξουν ότι δεν έχουν ομοιότητες, τόσο θα προσπαθούν να απολώσουν το κλίμα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν τους δύο νέους κομματικούς στρατού σε ένα νέο διπολισμό, όσο αυτός και αν <σομματικά> Στο κάτω-κάτω, τις εκλογές αυτές... Σίγουρα δεν τις επέβαλε ο ελληνικό <σομματικά> ε, Σίγουρα τις επιβάλλαν, τις θέλανε. η <σομματικά> ήθελε ΣΥΡΙΖΑ. Της ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ για να δείξει, για να ξεκαθαρίσει το πεδίο στα αριστερά του, να προλάβει τις όποιες διεργασίες που μπορούν να γίνουν κυρίως στα αριστερά του και για συγκρότηση με τόπο του Όχι, διεργασίες που ήταν στα σκαριά, ε, και να προχωρήσει σε ένα νέο κεντροδεξιό σχήμα ως εγγυητής της μνημονιακής, της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Ο Βαγγίλης δεν της πολύ ήθελε, γιατί αλήθεια είναι πως ήθελε τα βέλη να αυτό το τσίπρα και προσωπικά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θέλει ακόμα. Τ και να αφήσει τον Τζίπρα το άλοφη να συνεχίσει το αντιμμονιακό του αγώνα, όσο μόνο. Στο βεσσινό debate, μάλιστα, ο Βαγγέλης πρότεινε, πολύ ανοιχτά, ας πούμε, στον μια πιθανή ενδεχόμενη συνεργασία του. Mm -hmm. Ο παιδρός πελά... θα περάσει από τον Ιούρη. Τιζόαντα να απειλή βέβαια, η <laughs> <laughs> ακούστηκε... απειλή προειδοποίηση. <laughs> ακούστηκε, θα πάρω το παπάκι μου, θα <laughs> <laughs> <laughs> με την παρέα, θα σε πάρω δικά μου αν ότι θα πάω μια θα περάσουμε στην εβδομάδα λέει η Αλέξη, δεν θα έχει πρόβλημα να τα Τι να, δεν μπορούσε να κάνει. Τι πήγε αυτό. Η αλήθεια πως όντως η νέα δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να κοινωνικέ φόρε. Προφανώς. Κατέστρεψε τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, να συνεχίσει να καταστρέφει τη χώρα για μάλιστα με ένα πρόγραμμα το οποίο τελικά δεν έχει κανένα λόγο. πάρα το και τις εκλογές αυτές φυσικά τις επιβάλλαν οι ξένοι Οι οποίοι θέλουν να ξεκαθαρίσουν το πεδίο στην Ελλάδα Και αφού είναι πολλοί δημοκράτες Και δεν μπορούν σε μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Συμπήρημα Να κάνουν ταξικόπημα Ακόμα τουλάχιστον Το 67 Μορέσανε ε, Τουλάχιστον να προχωρήσουν σε ένα άτυπο κοινοβουλικό πραξικόπημα Με ένα μεγάλο μνημονιακό μέτωπο Σχεδόν όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου ε, Πάνω αληθέβη αυτό ε επικεφαλή του υποδοτήρου επικρατία του Βασόκ, είναι ο λαγό Το άκουσα κι εγώ, άνοιξα την τουλάπα μου να δω αν έχει σκελετούς η δικιά μου ντουλάπα δεν είχε, μάλλον τη φόρθε έχει, μάλλον του φόβη έχει και τι λένε δημοκρατίας έχει σκελετό είναι το βαγγελμα και με μαράγει. Ναι, λαγιώτε λαγιώσει ο οποίο είχε κανεί κραψία και μάλλον τον δώρο. Τι παραμάζουν δεν είχε δέσκολογια για τότε <laughs> και ξαναίδεσε με το παλιό αγαπημένο κόμμα που όλε εργαλήσαμε και όλοι. Κάποιος στην κλειφό που καλούσε όλους τους παλιούς της συντρόφους <συρίζε> να επιστρέψουν πίσω στο σπίτι του. Στο μεγάλο Πασόκ, στη μεγάλη αγκαλιά του Πασόκ. Ναι, <συρίζε> ε, αυτός είναι αυτός. Είναι. Μόνο που δεν βούρκωσε ρε παιδί δηλαδή και εγώ όταν εκείνη την ώρα που την έβλεπε, άλλο εντάξει. Η γυναίκα που... το ζει, το νιώθει. Τι γίνεται να βουρκώσει, να τη Εγώ να ρέξω την απελπισία μου. Τι γίνεται να βουρκώσει όταν τη ρωτήσα για την οικονομικά του κινήματος. Τι είναι κίνημα το είναι ιδέα, ας όχι ιδέα. Όταν τη ρωτήσαμε για τα οικονομικά του κινήματος, θεώρησε, το θεώρησε χτύπημα κατά τη μέση, νομίζω στον Άλυτα την ώρα της, χτύπημα κατά τη μέση και παραδείγματος μου, να γυρκώσει. Να μην ξεχνιόμαστε, κίνημα το Πασόκ και να θυμόμαστε, όταν θα πάμε στην Κάρτη, δώσαμε το δικαίωμα, προηγούμενης γενιάς, εμείς δεν ψηφίζαμε τότε, στο Πασόκ να σχηλεύσει πάνω σε συγκεκριμένες λέξεις. κίνημα, σοσιαλισμός. Αφού σκύλεψε πάνω σε αυτές τις λέξεις και συσπήρωσε κάτι δεξιά και οποιοςδήποτε έλεγε αυτή τη λέξη πλέον, ήταν κάτι σαν καλύτερη Τώρα έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ετοιμάζεται να σκυλεύσει πάνω σε λέξεις, ήδη σκυλεύει πάνω σε λέξεις, όπως αριστερά, αγώνες, κινήματα, πλατείες. Μοιάζουν πολύ τελικά, ε, λες να έχουμε... Δεν το είπαμε τέτοια φορά, σε έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω. Άρα. Δεν είναι πως καλό αυτά ε, Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε εκλογές Η Δημοκρατία δεν τώρα Τι μετά η ξένοι εκλογές, το τοπίο mm -hmm. Γι' αυτό που λέγανε Ο λαός να κερδίσει από αυτές τις εκλογές Είναι το ερώτημα Ας το αναρωτηθεί και ο ίδιος Και μάλιστα λίγο πριν πάει από τη Γιατί αφού γυρίσει από αυτή, θα είναι αργά You can me and hit me too. Να σκεφτεί πρέπει να ψηφίσεις σίγουρα, πάντα πρέπει να σκεφτόματι πρέπει να ψηφίσουν Για μένα το μόνο που έχει να κερδίσει ο λαός, τίποτα άλλο, είναι να βρει έναν τρόπο Δικό του θέμα, του καθενός, με ποιον τρόπο του κάνει αυτό να θωρακίσει την ψήφο την οποία έριξε στο δημοψήφισμα, στις εκλογές, και να μην αφήσει κανένα, μα κανένα, να την εκτρέψει, να την κατηλέψει, να την μετατρέψει και να μετατρέψει σε νέα. Είδα πώς με το Τζίπρα αυτήν την εβδομάδα να λέει, πως το όχι, δεν ήταν ψήφος ρήξης, καλά την την επόμενη ακριβώς μέρα, δεν ήταν ψήφος ρήξης, αλλά ψήφος για καλύτερη συμφωνία, για καλύτερο μνημόνιο. Ε, πάντως εγώ, τελευταία που μιλάω διάφορο κόσμο, ε, συνειδητοποιώ ότι αυξάνονται όλο και περισσότερο ε, εκείνες οι φωνές που κάθονται υπέρ της αποχής ε, και θεωρώ καλώς ή κακώς ότι η οτι η αποχη σε αυτές τις εκλογές θα είναι πολιτική στάση δεν είναι στάση διαφορείας ε, Έχουνε να δώσουν ένα μήνυμα. Δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί αργότερα από τα ΜΜΕ, από τα διάφορα παγαλάκια από τους πολιτικούς, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα μήνυμα. Εγώ την άποψη ότι η αποχή από το 9 και μετά, έτσι κι αλλιώς, ήταν πολιτικό μήνυμα. Ήτανε, ήταν το μήνυμα τότε τα αστυνικά κόμματα, πασόκ, η δημοκρατία, δεν εμπιστευόταν ο κόσμος. Και αν θυμάσαι καλά, η πρώτη μεγάλη εποχή και ίσω η μεγαλύτερη αποχή, όταν πήγε στην Ελλάδα, ήταν το 9, στις δημοτικές εκλογές. Από τότε ήταν πολιτικό με την εποχή, άλλο το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, προς οποίο εγώ δεν συμφωνώ με την πολιτική στάση, αλλά ο καθένας, όπως είπαμε πριν, επιλέγει τον τρόπο του με τον οποίο θα εκφράσει τη διαμαρτυρία. Αυτό ακριβώς σαν είναι ενδεχόμενο τώρα το, το μεταφέρουμε και προσπαθούμε να το αναλύσουμε βέβαια από τον προτέρων, θα δείξει βέβαια η Δευτέρα μετά τις το το με με με της. Και Σίγουρα να πούμε δεν ταυτίζει την εποχή της παραλία με την εποχή του αναρχικού ή την εποχή του αγανακτισμένου ή την εποχή αστροφόρησης. Και συνειδητή αποχή που θέλει να περάσει ένα δικό μήνυμα, έτσι. Πάνω στις ράχες τότε φταίρω στα αγριά τα κάστρα. Τον ήρωε που... του πολεμιστή από το χαρούλι. Μαός και έτσι τους χρόνους... πριν τους βέβαια. Στα αγρια τα κάστρα πολεμάω Κι έτσι τους χρόνους μου μετρο. Φτιάχνω, φαρέφ, φτιάχνω φαρέτρα. Μαύρια νύχτα στα μαλλιά. Jesus! Uh -huh. you Είδαμε τι ωραία που έδεσε το τραγούδι ο δρόμος του πολεμιστή. έτσι είπαμε λέει, το όνειρο του πολεμιστή του Χαρούλη. Ε, με αυτό που λέγαμε για την στάση την οποία. Την, την αποχή όπως αποφασίζει κανείς. είτε με ψήφους είτε μνημονικές δυνάμεις. Αλλά μιλάγαμε για τη στάση αφού του λαού, του αγωνιζόμενου λαού που ίσως διανύει ο καθένας, ο καθένας μας τελή τη στιγμή ένας βογικά μοναχικό δρόμο όσο δεν υπάρχει αυτό το οποίο ο... ονειρευόμαστε τουλάχιστον πολλοί από εμάς από την πρώτη στιγμή μια μεγάλη μετοπική συμπόρηση όλων των δυνάμεων. Ο καθένας μας ακολουθεί έναν δρόμο που είναι σχεδόν μοναχικό για διάφορα κινήματα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν έδεσε πολύ ωραία γενικά ο δρόμος του. Πολλοί ειδικαίριστηκαν. Οι στίχοι έχουν μεταφράσει συμβολικό χαρακτήρα και είναι εμένα προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του Καρολί. Stück. Peter, Peter, ich war so gemein. Peter, Peter, sieht man erst alles ein. Sprach man Peter, ich hab dich betrogen. Έτσι που λέτε, αυτός ο λαός, όσο υπάρχει μόνος μόνο μόνο του, μόνος του του εισαγωγικού, γιατί πολλοί λαοί στο μετανήτης υπάρχουν μόνοι του, όσο υπάρχει αυτός ο λαός, αγωνίζεται μόνος του απέναντι σε όλες τις επιβολές, Ντόπιε, ξένε, τα πάντα. Χαράζει δικού του δρόμου, παίρνει τι δικέ του αποφάσει, σαν την ηρεμική απόφαση που πήρε, την ιστορική απόφαση που πήρε την Κυριακή στι 5 Ιουλίου. του στι το 5, 5 Ιουλίου. Μια α, απόφαση που πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητέ, η αλήθεια είναι. Οπότε, αν τη γράψουν αυτή που νομίζουμε. Έχω διαφωνία άνος σε αυτό Εγώ πιστεύω ότι. Το αποτέλεσμα αυτό από το δημοψίλισμα 5 του Ιούλη θα αποτελέσει σταθμός, σε μεγάλο βαθμό, στην, στην σύγχρονη ιστορία και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε αυτό, τόσο το καλύτερο και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό όπλο ώστε να είναι συνειδητή η επιλογή και η απόφαση του κάθε ενός από εμάς στις επερχόμενες εκλογές σε με αυτό που λες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αποτέλεσμα θα είναι ιστορικό. Ε, απλά λέω το ότι εξαρτάται, για να μην επαναφαγόμαστε, εξαρτάται με το ποιος τελικά, ποιος τελικά θα επιβάλλει. Γιατί ο νικητής μεταφράζει τελικά το αποτελέσμα. Αν ο λαός αυτός χάσει την αυτοί αυτή ή το μεταφράσαν λάθος, Δυστυχώς φοβάμαι ότι στην ιστορία θα μείνει ως νίκη Τσίπρα και ως μια καλύτερη συμφωνέα. Με τον ίδιο τον άλλο τρόπο θα μείνει στην ιστορία, αυτό είναι το μόνο σύμφω. Ε, μέχρι στιγμής πάντως έχουμε πάρει μια πολύ καλή γεύση την δίαισθηση της ΙΡΙΖΙΖΙΚΙΤΡΑΣ, πιστεύω εγώ. Ε, επομένως μετά από τις εκλογές της 25η Γενάρη που ο ελληνικός λαός ψήφισε και για πρώτη φορά άρχισε να ελπίζει ξανά Προσγειώθηκαν ανώμαλα. Επομένω τώρα να σκεφτούμε λίγο καλύτερα τι θα ψηφίσουμε και μετά τις εκλογέ την επόμενη μέρα τι σχέδια και πώς θα οργανωθούμε. Τι σχέδια θα έχουμε και πώς θα οργανωθούμε. Γιατί δεν φτάνουν πια οι εκλογές. Αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, το έχουμε ξαναπεί. Θα ήταν παράνομες.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 και για να το πιάσω από εκεί που το άφησες θέλω να πω ότι και εγώ αυτό που πιστεύω όχι είναι σημαντικές εκεί θα δείξουν πολλά στο ποιος θα μεταφράσει τελικά τις αποφάσεις αυτού του λαού αλλά οι μεγάλες διεργασίες θα γίνουν μετά της εγώ και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες με μια ψήφο και πέμπω ότι θα γάλπη, δεν θα τελειώσει τίποτα μετά την κάλπη, μετά την ψήφο όσοι με τον τρόπο τον οποίο θα επιλέξουν ήδη θωρακίσουν το όχι τους, Πρέπει να βρεθούν στα παιδιά των μαχών που λένε και να επιβάλλουν το όχι αυτό με κάθε τρόπο. Να ξεφύγουν από το μούδιασμα, να ξεφύγουν από την κατάθληψη που προφανώς τους ε, επιβάλλανε οι της ελπίδας στους οποίους πιλώσει και λέγεται και ο ίδιος ο Τσέπρας, και να επιβάλλουν αυτό που θέλω. Κάποιος στήνει τελικά στον αγγύριο Να αποφορτίσουμε λίγο το κλίμα, γιατί βάρει ε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται το Ταξίδι της Φάλαινας. Ε, κυκλοφόρησε πρώτη φορά του 1993, με στίχου του Κωνσταντίνου Β. και μουσική στερεωνόβα. Ζεστό καλοκαίρι κρατάς ακόμα. Κίτρινο αέρα φυσάει ένα μεγάλο στόμα. Από το ραδιόφωνο οι ασκούν υπεροχή. Ανασταίνουν και θάβουν χωρί καμιά διακοπή. Ας τα κανάλια τρώνε το μυαλό μας. Έχουμε χάσει τόσα που δεν ξέρουμε τι είναι δικό μας. Οι φτωχοί ξέρω πως είναι περισσότερο φτωχοί. Και οι πλούσιοι βαριούνται την τρελή του ζωή. Μέσα από έντυπα μας καλούν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι ζωή αυτή. Είναι τα μάτια τα τρώνε το μυαλό μα Έχουμε χάσει τόσα που δεν ξέρουμε τι είναι δικό πως είναι περισσότερο πλούσιο τρελή ζωής, Μέσα από μας καλούν, στις, μια Μα αυτή όταν μια κολύνα ξεπεράσει στο εκατό χιλιάδε έξτρα Η οι κοιλιές οι κι αντί γι' αυτό ψηθρίζουμε και θυμίσεις Χρησιμοποιούμε το σεξ για να προσφύμουμε τις θυμίσεις Και το ταξίδι της βάρινας είμαστε τόσο μακριά Σε ένα παιδικό τραγούδι των μυαλών ξυπνά Και ακούω τα μπλοία να διασκύθουν τις θάλασσες Και τόσα ωραία πράγματα να ψηθούν τα θυμίσεις Στις 16 Σεπτεμβρίου γίνεται μια πολύ ωραία προβολή ενός ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει ε, με τους Ζαπατίστας και μάλιστα τον Γαλεάνο, τον Ζαπατίστα δάσκαλο ο οποίος δολοφονήθηκε, μια πολιτική δολοφονία. Ε, την Τετάρτη λοιπόν στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παγκόσμια πρεμιέρα του νέου αυτού ντοκιμαντέρ Μικρού Μίχους για τη ζωή αυτού του εξεγερμένου δασκάλου Γαλεάνο. Στα πλαίσια της πρεμιέρας θα υπάρχουν διάφορες δράσεις και φυσικά συζήτηση για την ελεύθερη κοινωνία των σαπαθίστας και προφανώς η εκδήλωση αυτή θα είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια δικαιοσύνη στην εκπαίδευση και την παγκόσμια ειρήνη ε, Στην Αθήνα τώρα η προβολή αυτή θα γίνει ε, στο συνεργατικό καφενείο Ακαδημίας Πλάτονο ε, και ώρα έναρξη σε το απόγευμα Θα ακολουθήσουν και διάφορες άλλε. Ε, δραστηριότητες, απλά από τις 7 ξεκινάει το πρόγραμμα με τη δημιουργία Πανόλια των Καλεάνων ε, και από τις 9 μέχρι τις 10 παρατίδα θα γίνουν προβολές του ντοκιμαντέρ, θα είναι τρει οι προβολές. Ε, και στις 10 ε, όταν και τελειώνει πούμε η εκδήλωση θα υπάρξει συζήτηση σχετικά με τον ντοκιμαντέρ και μοίρασμα βιωματικών εμπειριών με άτομα που έχουν επισκεφτεί τους απατίστρες ε, μια ανακοίνωση είναι αυτή και άλλη μια ανακοίνωση πάνω ε, έχει να κάνει με τι προβολέ που σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε ε, σαν ε, άτομα ας πούμε, σαν πρωτοβουλία από την ε, συνέλευση πολιτών και νερών. Οι προβολές αυτέ θα ξεκινήσουν πιθανότατα τα αρχέ Οκτώβρη, θα γίνονται κάθε πέμπτη βραδάκι από ε, και αυτέ οι βραδιέ α πούμε κινηματογράφου ε, θα γίνουν στα πλαίσια Προβολών ταινιών με κοινωνικά πολιτικά μηνύματα και για περισσότερε λεπτομέρειε θα σα ενημερώσουμε σε επόμενε εκπομπέ. Οι επόμενε εκπομπέ είναι ευκαιρίε αυτέ, ε, όπω η προβολή που γίνεται με το Καρδιάνο που είπε στους απατίστας, ε, ή οι προβολέ που γίνονται σε, διά, σε διάφορες περιοχές συνήθως, είναι ευκαιρίε αυτέ να μαζεύεται ο κόσμο, να μαζεύεται η Ινδία, να ανασταίνει τις περιοχές του, την περιοχή του, ο καθένας, να μην πηγαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην πηγαίνει στα μόλδα, να μην πηγαίνει στα θέλαδά. Και να έρχεται το ένας αυτόν τον άλλο, να δραστηριοποιείται, να κοινωνικοποιείται, να μαθαίνει κάτι παραπάνω, και στην περίπτωση του κάθε που ανέφερε, να παίρνει και παραδείγματα, και το mm -hmm. πώς ένας λαός σηκώνει το κεφάλι και αντιστέκεται εχθρότατα. Εντάξει και ικανοποιεί και πιο πρακτικές ανάγκες του Δήμου. Ε, μια παρέα θέλει να βγει έτσι. Δεν είναι εύκολο πλέον κάθε φορά που μια παρέα θέλει να βγει να είναι υποχρεωμένη να κάτσει σε ένα μαγαζί να πληρώσει. Ε, Κτλ. Πρέπει να βρούμε σιγά σιγά εναλλακτικούς τρόπους ε, ψυχαγωγίας και να διαμορφώνουμε στέκια τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες που έχουν προκύψει πλέον σε αυτούς τους κρίσης. Ε, όπου πολλά πράγματα αρχίζουν και ανατρέπονται από, παλιό, από τον παλιό τρόπο ζωής και τυπά. Άρα για, τις, ε, για την εξέλιξη αυτής της δράσης πούμε, θα σας ενημερώσουμε στις επόμενες δικομπές μας. Ανακεφαλιώνοντας στις 16 Σεπτέμβρη Στο συνεργατικό καφενείο Ακαδημίας Πράτονας Είναι προβολή για τον Γελιάνο Και το κίνημα των Ζαπατήσεων Για τα δικά μας εις επόμενες κόμπες Και επειδή δεν Κι εγώ με να πούν τα ούλια Λίγο λίγο χαιρετάμε τους φίλους Του κλαβιά που Κου μας ακούγανε Θα ακολουθήσει το τραγούδι το οποίο πήρατε μια γεύση πριν Σας την κόψαμε για να δο του Παπάζογλου, αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ, ύμνος, γενικά, του Μαγαρέτου του Παπάζογλου. Mm -hmm. Είναι ένας από μεγάλους συνθέτες από αυτής της χώρας. Mm -hmm. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι την Κυριακή, στην Εστιανομία, και στη Ξανά, την Πέμπτη. Καλώς σε βόγευμα. Και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξέρω Να ανασαίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ Και να μην σε υποφέρω Αχ, Ελλάδα θα στο πω, πριν λαλήσεις πετεινώ φορές μ' με χρειάζεις μου κολλάς Σαν τον Όθο με πετάς, μακια κι απάνω μου κρέμιες. χαρά Καθένας είναι ένας που σύνορω πονά και εγώ είμαι ένας κανένας που σ' ασέργια Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξενέρω Να ανασαίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ Και να μην είσαι υποφέρω Αχ, Ελλάδα θα στο πω, πριν λαλίσεις πεντινώ Δεκατρεις φορές μ' Με κλειάζει μου κολλά, σαν τον όφο με πετάς, μα και απλά να μου κρεμιέζε. Το τρενάκι του ο κύριο Μημαράκι. <laughs> Α, το, Ένα λεπτό τετρώνα. Γιατί ο κύριος Χοδυμα στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα θέλει Α, να ρίζει. Το παίζει okay. με το τρενάκι του θα το πάρει πίσω. Γιατί Λάλα. άλλος παίζει με κάτι άλλο Λάλα. Και δεν θέλω να υποβαθμίσω Και να κατεβάσω το επίπεδο Κι που θέλει ο Υπουργό Μας είπατε λοιπόν. παιδάκια Μας είπατε παιδική χαρά Μας είπατε ότι παίζουμε με το τρενάκι Αυτά τα παιδάκια Να δείτε Τώρα. τι θα σας κάνει Άνε στο γέτο της λεμέρας Να το σκηνικό Μην κοκκινίζεις τόσο Σε παρακαλώ <συσκλή> <συσκλή> <συσκλή> Σε παρακαλώ Σε Όχι μαν και σε μένα Όχι μαν σε μένα Όχι σε μένα σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ γιατί τους μάγκες το τους πρόγραμμα. Το τρένο Όταν είσαι οδηγός πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα. Τώρα τρέχουμε. Τώρα φρενάρουμε. Έτσι το τρένο δεν γίνει ποτέ από τις ράγες. Σε ευχαριστώ γιατί τους μάγκες το του το τρένο Οι μαγκές δεν είναι πάντα πια. Τους πατήσε το. Μεμάτη κόμπα, δε, δε, Κάτι άλλο παίζει με κάτι άλλο. Τώρα τρέχουμε. Τώρα φρενάρουμε. Μεγάλο έωθμο. Πάντα λάμα. σου δείξω πώς θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί. από κανόνες συμπεριφοράς Να, λοιπόν. και θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφος και το ύφος του συνομιλητού μου, Μάση. ιδιαίτερα όταν έχει ταχυδερμία. Εμφανέ ότι το αριστερό μου χέρι είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα.